Τριακοστό πρώτο μάθημα Η Αθήνα Είμαστε τώρα στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Η Αθήνα είναι στην παιδιάδα της Αττικής. Στην Αθήνα υπάρχουν πολλά όμορφα οικοδομήματα, μουσεία, πινακοθήκες, σχολεία, νοσοκομεία και θέατρα αλλά το σπουδαιότερο βέβαια είναι η Ακρόπολη με τον Παρθενώνα. Από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Αθήνας είναι τα κάτασπρακτήρια. Μερικά από αυτά είναι χτισμένα από το περίφημο πεντελικό μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην αρχιτεκτονική. Επίσης η Αθήνα έχει ωραίες δανδροφιτεμένες λεωφόρους. Ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα είναι ο Εθνικός Κήπος και το Ζάπιο, που ονομάστηκε έτσι από τον ιδρυτή του, το Ζάπα. Στο κέντρο της πόλεως είναι τα Παλαιά Ανάκτορα, όπου σήμερα στεγάζεται η Βουλή. Εμπρός από αυτό είναι μια μεγάλη πλατεία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Λίγο πιο κάτω είναι η πλατεία συντάγματος. Από αυτήν αρχίζει η οδός Ερμού, η οποία είναι οδός εμπορική. Παρακάτω είναι η Μητρόπολη και δίπλα της η παλαιά Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. Ένας από τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας είναι η Οδός Πανεπιστημίου, όπου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο, η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Ακαδημία. Το πλούσιο αρχαιολογικό μουσείο βρίσκεται στην Οδό Πατησίων, τη μακρύτερη λεωφόρο της πόλεως. Οι πεζοί βαδίζουν στα πεζοδρόμια. Στους δρόμους κυκλοφορούν συνεχώς... Λεωφορία, τρόλεϊ, αυτοκίνητα και φορτηγά. Το βράδυ οι δρόμοι είναι πολύ ωραία φωτισμένοι.